Θα σας προσκαλέσω λοιπόν να πάρετε αυτή την στάση που θα υποστηρίξει την πρακτική σας σήμερα. Είτε εξαπλωμένοι, είτε καθισμένοι στην καρέκλα, με τα πέλματα να κουμπουν καλά στο έδαφος και το κορμό ψηλά. Αν είστε εξαπλωμένοι, τα πόδια είναι μπροστά, χωρίς να είναι σταυρωμένα και τα χέρια είναι δίπλα στο σώμα ή πάνω στο σώμα, είτε στο στέρνο ή στην κοιλιά. Τα μάτια μπορεί να είναι κλειστά ή ανοιχτά με το βλέμμα απαλό και γλυκό. Και ξεκινώντας πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, να πάρουμε λίγο χρόνο για να αναγνωρίσουμε ποια είναι η πρόθεσή μας για αυτή την πρακτική. Με ποια στάση, με ποια πρόθεση προσεγγίζουμε αυτά τα λεπτά της πρακτικής που θα έχουμε εδώ σήμερα. Ίσως είναι να αναγνωρίσουμε κάτι για τον εαυτό μας. Ίσως είναι να καλλιεργήσουμε περισσότερο την αποδοχή. Σω είναι να έρθουμε λίγο πιο κοντά σε κάτι το οποίο μας δυσκολεύει και να το δούμε διαφορετικά και να το ονοματίσουμε. Να ότι και αν είναι για μα αναγνωρίσουμε λοιπόν ποια είναι η πρόθεσή μας. Και θα νιώσουμε το σώμα μας όπως είναι αυτή τη στιγμή. Να νιώσουμε καταρχήν τη θέση που έχουμε πάρει. Και να αναγνωρίσουμε ποιες είναι οι μεγάλες αισθήσει που αυτή τη στιγμή μας γίνονται αντιληπτές και οι οποίες μας δείχνουν ότι το σώμα είναι καθισμένο αυτή τη στιγμή ή έχει εξαπλώσει. Έτσι, σαν λοιπόν πώς έχουμε τοποθετήσει το σώμα σε σχέση με το χώρο γύρω μας, τα αντικείμενα γύρω μας, τη τρισδιάστατη ύπαρξη αυτού του σώματος και την αίσθησή του από έξω αλλά και πιο μέσα. Και έπειτα να αναζητήσουμε τα σημεία του σώματος όπου έρχονται σε επαφή με τη γη. Ίσως είναι τα πέλματα. Να νιώσουμε αυτή την επαφή, την πίεση, την αίσθηση της σύνδεσης. Να νιώσουμε και τις γάμπες, τις κνήμες, Να ελευθερώσουμε όλους τους μύσεις εκεί. Να τους αφήσουμε να μαλακώσουν. Να ανοίξουν. Να φέρουμε την προσοχή και στα γόνατα. Αναγνωρίζοντας όποια αίσθηση υπάρχει εκεί τώρα. Λυτιένοντας, μαλακώνοντας. και τους γλουτούς, και τους μυρούς. Νιώθοντας η πίεση, την επαφή. Αυτή την ανθρώπινη σάρκα που μας γίνεται αντιληπτή τώρα, χωρίς καμία άλλη προσπάθεια. Και τη τη Ανοίγοντας και εκεί, ελευθερώνοντας, αφήνοντας τους μυς να ξεκουραστούν. Χαμηλά τους μυς στην κοιλιά, τους μυς γύρω από τα γενετικά όργανα. Να νιώσουμε και την κοιλιά. Και τη μέση, την οσφυγική χώρα μπροστά και πίσω και να παρατηρήσουμε και αν υπάρχει κάποια σύσπαση. Κάποιο σημείο του σώματος που μαζεύεται τώρα, συρρυκνώνεται. Ίσως σαν μια ενθύμηση της δύσκολη μέρες που περάσαμε ή της δύσκολης περίοδου. Α, ή για κάποιους αμαμπάς μπορεί να είναι και συνήθεια πλέον. Η της δυσκολη κοιλιά, η για κάποιο αμαμπας μπορει να ειναι και συνηθεια πλεον η σφιγμενη κοιλια σφιγμενη μεση Να ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ασφαλείς. Μπορούν όλα αυτά τα σημεία του σώματος να μαλακώσουν, να λυκάνουν. Σαν να υπάρχει μια ενέργεια μέσα μας η οποία λέει ναι σε κάθε ένα σημείο του σώματος που είναι σφιγμένο. Και επίτευξα να νιώσουμε τον κορμό, την πίσω πλευρά, τη σπονδική στήλη. Αφήνοντα να ξεδιπλώνεται ψηλά και μπροστά το διάφραγμα, το στέρνο, να νιώσουμε τις κινήσεις σε όλους αυτούς τους μυς εσωτερικά που συνοδεύουν την αναπνοή και συμμετέχουν στην αναπνοή, δεν είναι μόνο οι αλλά και τους πλευρικούς μυς. Το διάφραγμα που ανεβαίνει και κατεβαίνει να δούμε πώς είναι να λέμε ναι σε αυτή την κίνηση, να την αφήνουμε να γίνεται αλεύθερη, ηλικιά, χωρίς πίεση. Ίσως παρατηρώντας το σώμα πως διαστέλλεται και συστέλλεται, όχι μόνο από πάνω, προς τα κάτω, σε μια κάθετη κίνηση, αλλά και παράλληλα, τρισδιάστατα, σαν να μεγαλώνει το στέρνο και ο θόρακας μπροστά και πίσω, αλλά και πλάγια, και με κάθε εκπνοή να μικραίνει ολόκληρο. Και επιτά πάλι, σαν να πάλετε, σαν ένα κύμα η κάθε αναπνοή. Να νιώσουμε και του ώμου, και εκεί μαλακώνοντας και γλυκένοντας, επιτρέποντας, ανοίγοντας. Πολλές φορές και εκεί συγκεντρώνεται ένταση και πίεση και εμείς συσπώνται. Ίσως και χρόνια. Έτσι εδώ λοιπόν μπορούμε να τους μαλακώσουμε, να ανοίξουμε. Να αναγνωρίσουμε ότι δεν χρειάζεται να κουβαλάμε αυτή τη στιγμή το βάρος ολόκληρη του κόσμου στου ώμου μας. Μπορούμε για λίγο να το αφήσουμε κάτω. Να ανοίξουμε την παλάμη αυτή που γραπώνεται στη ζωή και θέλει τα πράγματα να είναι όπως είναι. Να ανοίξουμε λοιπόν τους ώμου και τα χέρια μέχρι κάτω. Ακόμη και τις παλάμες. Υπάρχουν κάποια από εμά που τείνουμε ακόμη και όταν δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα να σφίγουμε τα χέρια, να σφίγουμε τις παλάμες. Κρατάμε λοιπόν σφιχτά κάτι. Ας ανοίξουμε, ας μαλακώσουμε, ας ελευθερώσουμε, έστω για λίγο, έστω και για λίγο. Και να φέρουμε την προσοχή στο λεμό και στον αρχένα, άλλο ένα σημείο που για πολλούς από μας υπάρχει ένταση, πίεση, σφίξιμο. Να δούμε πώς είναι να ανοίγουμε εκεί λίγο χώρο. Και το κεφάλι αριστερά και δεξιά, τα αυτιά. Το τριχωτό του κεφαλιού ελευθερώνοντας και εκεί. Το μέτωπο. Τα μάτια. τους μικροσκοπικούς μυς μέσα στα μάτια, αυτούς τους μυς που διαγράφουν τις εκφράσεις στο πρόσωπό μας, ας τους αφήσουμε να ανοίξουν, να μαλακώσουν και να γλυκάνουν, φέρνοντας αυτό το άνοιγμα και μέσα στο σαγόνι, ανοίγοντας λίγο τα πίσω δόντια, ανοιγόντας τα χείλη ελαφριά, κάνοντας περισσότερο χώρο στο εσωτερικό του στόματος με τη γλώσσα και ολόκληρο το πρόσωπο, αλλά και το δέρμα, το δέρμα στο πρόσωπο το δέρμα στο κεφάλι, το δέρμα στο λαιμό και στους ώμους, ανοίγοντας, μαλακώνοντας, ελευθερώνοντας. Και έπειτα, Αγκαλιάζοντα ολόκληρο το σώμα με την προσοχή μας, από πάνω μέχρι κάτω. Όπως ανοίγουμε το πεδίο της επίγνωσής μας, ανοίγουμε και την ικανότητά μας να συνδεόμαστε με ολόκληρο το σώμα όπως είναι τώρα, σαν σύνολο. Σαν ένα από που έρχονται και φεύγουν σαν τα κύματα μέσα σε έναν ωκεανό. Αυτό το σώμα. Ανοιχτό. Επιτρέποντας αυτή τη ζωή να ζει μέσα από μας, Ίσως νιώθοντας και την αναπνοή η οποία ρέει συνεχώς. Λέει ναι συνεχώς αυτή τη ζωή. Νιώθοντάς τη μέσα στο σώμα. ανοίγοντας τις αισθήσει μας, τη ζωντάνια που υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ, μαλακώνοντας τα χέρια, την κοιλιά, του ώμους, μαλακώνοντας την καρδιά, νιώθοντας αυτή τη ζωντάνια, επιτρέποντας τη ζωή να ρέει μέσα από μας, ανοίγοντας τη ζωή, και ανοίγοντας και στους ήχους που υπάρχουν εδώ. Είναι και αυτά μέρος αυτής της εμπειρία. και αν υπάρχει κάτι μέσα μας το οποίο κυλάει και είναι δύσκολο, δυσάρεστο, ίσως κάποια σωματική δυσκολία, αίσθηση της φοριάς, ίσως είναι κάτι συναισθηματικό, ίσως είναι φόβο, ή άγχος, ή πόνος, ή αγωνία. Να διορθώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το κύμα, το συγκεκριμένο της εμπειρίας μας. Ίσως να επιτρέψουμε στην πρόθεσή μας καθώς συναντάμε αυτή τη δυσκολία να είναι να πούμε ναι. Να είναι να ανοίξουμε σε αυτή την εμπειρία και να επιτρέψουμε σε ό,τι κύμα υπάρχει εδώ, ό,τι κύμα σε διπλώνεται να ανήκει ακριβώς εδώ τώρα. Να επιτρέψουμε στα κύματα αυτής της δυσκολίας να έρχονται και να φεύγουν. Και αν μας είναι ευχάριστο ή υποστηρικτικό, μπορούμε να φέρουμε το χέρι στην καρδιά ή σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος όπου νιώθουμε περισσότερη ευαλωτότητα με την πρόθεση να δημιουργήσουμε λίγο περισσότερο χώρο ώστε αυτή η ζωή να μπορεί να κυλήσει πιο γλυκά και πιο άνετα μέσα μας. Έστω και αν έχει κάποια δυσκολία. Και αν κάτι μας δύσκολεύσει πολύ, να γνωρίσουμε ότι υπάρχει πάντα η αναπνοή μας στην οποία μπορούμε να επιστρέψουμε. Καθώς ανοίγουμε, ανοίγουμε, ανοίγουμε κι άλλο σε αυτή τη ζωή. Παρατηρήσουμε αν υπάρχει κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή αποζητάει την αποδοχή από μας. Πιο δύσκολη αίσθηση στο σώμα ή κάποιο συνέστημα. Που ζητάει να συμπεριληφθεί, που να είναι μέρος της εμπειρίας μας. Ζητάει να την αγκαλιάσουμε. Και αν ναι, να φέρουμε αυτή την αίσθηση του ναι, της αποδοχής, της αγκαλιάς. Μπορεί να είναι η λέξη ναι. Μπορεί να είναι η λέξη «ανοίγω» σε αυτό το οποίο υπάρχει εδώ ή μπορεί να θέλουμε να ψιθυρίσουμε «είναι οκ» okay. ή να στείλουμε καλοσύνη, αγάπη σε οτιδήποτε είναι εδώ και ζητάει την αποδοχή μας. Χωρί αντίσταση. Ανοίγουμε σε αυτή τη ροή της ζωντάνια που υπάρχει μέσα μας. Σε αυτή την άμορφη παρουσία που είναι το πραγματικό μας σπίτι. Να παρατηρήσουμε πώς είμαστε και ποιοι είμαστε και τι υπάρχει εδώ τώρα όταν πραγματικά λεμενές ναι στις στιγμές μας, όταν πραγματικά ανοίγουμε σε αυτή τη ζωή με ό,τι κρύβει μέσα της. Να φέρουμε την προσοχή μας και πάλι στην αναπνοή. Να πάρουμε μια μεγάλη εισπνοή. Να ανοίξουμε. Να ανοίξουμε ολόκληρο το σώμα. Να ανοίξουμε τους πνεύμονες σε αυτή την αναπνοή. Σαν ένα κύμα που έρχεται. Και έπειτα να εκπνεύσουμε απαλά. Πλήρως. Να εισπνεύσουμε άλλη μια φορά. Γεμίζοντας ολόκληρο το σώμα ανοίγοντας, ανοίγοντας κι άλλο και εκπνοή. μία φορά να εισπνεύσουμε, γεμίζοντας, επιτρέποντας, ανοίγοντας, να εκπνεύσουμε. Και όταν είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε σιγά-σιγά τα μάτια, Παρατηρώντας πώς νιώθουμε, ολοκληρώνοντα.